Άφεξη τη αυτού εξοχότητας του Προέδρου της Κυβέρνησης, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Τέριγα, προσοχή! Επαμού, <συρίζεται> <συρίζεται> <συρίζεται> <συρίζεται> Η μη ανάπαυση! Η μία αναπαυσία. Έλα μου ορειεύτου εξοχότη. Πάμε ορειεύτου εξοχότη. Έτσι Πάμε ξεκίνησε να... χτε. Τέτοια ώρα. Απλά δεν μπορούσαμε να τα έχουμε σαν ηχητικά. Είναι πάνω από την Τανάγρα και επειδή είναι το εμβατήριο που ξεκινάμε εμεί πέμπτη. Γιατί έπαιξε, έπαιξε ελληνοφρένεια του παίξανε εκεί. Ναι, ναι, ναι, γιατί δεν είναι. Τετάρτη. Επειδή ήταν Τετάρτη γι' αυτό. Δεν πειράζει. Ελληνοφρένεια είναι όλοι αυτή Είναι βασική συνεργάτε. Βέβαια και εμεί έχουμε κάνει την Πέμπτη, την μια Τετάρτη καμιά φορά. Ναι, και αυτού βόλοι του. Αλλάζουν, αλλάζουν. Οπότε από τα ραφάλ χτε, να οι προσοχέ να. Ταυλογημένα. Ναι, και η αυτού εξοχώτης, ε... ο πρωθυπουργός της χώρας. Και πήγε, ανταποκρίθηκε σε αυτό. Πώς δεν Το Ναι, αυτός. Εγώ είμαι, βγαίνει. Η εξοχώτης είναι αυτός. Mm. Και κάναμε Οι και, τον... Εξοχώτης. και τον αγιασμό. Η εξόριστη εξοχώτης. Ό,τι θες αυτό, βάλει. Ναι. Κάναμε και τον αγιασμό στι εκεί του αεροσκάφου. Εντάξει, είχε τάσια ή Ζάντες δεν το λάστιχο είχε. Δεν τάσια να φεύγουν στα αεροδρόμια να πέφτουν. Με νέον φώτα από κάτω. Καγκούρικο το Ραφάλ. Με σκάστρα Περνάει και τρελαίνει στη γειτονιά. Έτσι και περάσει το Ραφάλ. Αν βάλει και στο Πόρπαγκάζ πίσω κάνα τέτοιο γούφερ. Έχει. Έχει, έχει, Τα καινούργια Ραφάλ. Και βαράει και πάει. Bana, ραφάλ και πάει τα Φωνάζουν, ναι. πετάνε νερά από τι γειτονιέ. Χτε λοιπόν. Όχι από τι γειτονιέ, θα τι πυροβεστικέ αποκτήσει. Χτε λοιπόν που την ίδια ώρα που κάνουμε εμεί εδώ είχαμε τη τα δικά μα, αλλά εκείνη την ώρα live γινόταν ο αγιασμό πάνω. Εγώ είδα του. Πα... Δεν περίμενα παπάδε να γίνει και αγιασμό, μου φαίνεται πολύ γελίο. <χ� schifur> τι θα κάνω. Αλλιτούργητα θα πάνε τα ραφάλια να σκοτώσουν ο κόσμο. Ναι, όχι εντάξει, τώρα που είχαν την ευλογία του. Είναι περιπτώση... φιλογημένη θάνατη, δεν είναι. Δεν... Θα είναι θέλημα Θεού. Ναι, δείχνει το τι χώρα είμαστε και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουν υποθεί πολλά για Ιράν, για όλα αυτά. Βάλαμε κι εμεί ένα βίντεο, βάλαμε τη λέξη Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Και όπω το βλέπα εγώ, συνήθω αυτά τροποποιείται ο αγιασμό για να κολλήσει λίγο με το θέμα. Α. Και το είπα εγώ χθε στο σχολείο. λέμε, χαίρει μπέρτη του γιου που το βάζουμε το όνομα που θέλουμε. Ναι, μπράβο. Ραφάλ. Ναι, και λέω, θα έχει τώρα ο ιερέα εκεί που έψελε, θα το έχει τροποποιήσει, ο μάλλον λίγο. Και τελικά το έχει τροποποιήσει. Θα ακούσουμε τι είπανε. Ευλόγησον δέσποτα Υπέρ του Αγία στίνε το είδωρ τούτο τη δυνάμι και ενεργία και επιβητήσει του Αγίου Πνεύματος Κύριε Ιησού Χριστέ ο εν ουρανείς κατοικών επίβλεψον από θρόνου δόξη σου επίταν είναι νέα αεροσκάφη της ενδόξου πολεμικής αεροπορίας της πατρίδος ημών και ευλόγησον <στολή> τους κυβερνήτας <στολή> αυτών, και παν το υπτάμενο και επίγειον προσωπικών της τριακουαστής τριακ δευ δευ δευ δευτέρας μοίρας διώξεως παντός καιρού. <στολή> Λαίσον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, δέσποτα ευλόγησον. <στολή> Ο δέσπος το ξεπέταξε, δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ναι, τελειώνουμε. Επίβλεψε από θρόνου δόξης σου προς το Θεό, Επί τα νέα αεροσκάφη τη 30η, εκεί έκανε και το Σαρδάμ, Δευτέρα Μεραρχία, μη μοίρα αεροσκαφών. Είδε πώ μέσα στην λειτουργία μπαίνουν και οι σύγχρονε ανάγκε. Εντάξει, είναι ευέλικτη η πίστη μα. Ναι. Όχι. Αυτό έχει σημασία, Όλοι προσαρμόζεται. Η εκκλησία μα, Α, είναι η εκκλησία Α, η εκκλησία μα. Κάποιοι πιστεύουν στην εκκλησία. Έτσι... Λοιπόν, η εκκλησία μα. Καλό αυτό. Mm. Δηλαδή δεν, δεν έχει α πούμε στεγανά όπω έχουμε δει. Όταν, εδώ τώρα έγινε αγιασμός, τον είδαμε γιατί ήταν η κάμερα Ήταν πάνε στα σπάτα που είναι ένας παπάς που κάνει αγιασμός Στη μηχανή, ανοίγουν τα καπό εκεί Και στον αγιατόρος έχει Να και στον αγιατόρος, ανοίγουν πάλι το καπό και <στονίλυ> Το καπό, ουστακά, γυάζει, τα γυάζει, τα μπουλόνια Τα πιστόνια Τα πιστόνια, φλάντζες και τα όλα. Αυτά όταν είναι μεταχειρισμένο <στονίλυ> Ήταν καινούργιο, γιατί όταν είναι καινούργιο για 5-6 χρόνια Δεν έχει θέμα Δεν ξέρω. Ίσως, δηλαδή... ίσως μετά το πρώτο πρωτοσέρβις το κάνει. <laughs> μετά... Στα 20.000 χιλιόμετρα έχει αγιαστούρα. Στο, στο, δεν <laughs> στο, στο κταίω, <laughs> Ίσως. Πρέπει να το προβλέπουν οι εταιρείες. Τα αυτοκίνητα στο που έρχονται στην Ελλάδα. Αγιασμό. Στην ναι, Ελλάδα ναι. γιατί αυτά δεν γίνονται ούτε στο Ιράν. Καλά. Όταν έρχονται στην Ελλάδα να προβλέπεις στα τόσες χιλιόμετρα ευχέλαιο. Και να έχει και του ναού, να είναι εξουσιοδοτημένοι. Αυτό... Που τραβιάει του ωραία. Ταιριάζει, η φλάτζα τελειώνει. Φλάτζα, φλάτζα. Δεν πάει παραπέρα από αυτόν τον τύπο. Καρμπιρατέρε, το ε πάντα πηγαίνει. Ναι, ναι, ναι. Και το ρου στο τέλο. Από το που βγήκαν τα ejection υπάρχει πρόβλημα στην πίστη. Έχουμε θέμα. Σωστά. Οπότε όλα αυτά τα καλά με τα Ραφάλ και όλα τα. Πολύ καλά. Κοίταξε να δει αυτά, αν σκεφτεί και. Σε σχέση με τον άνθρωπο, α πούμε, όσο πιο κοντά στο Θεό γίνεται, που είπε εν ουρανό, δηλαδή κατάλαβε. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει να είναι λίγο. να έχει περάσει την πόρτα, ρε παιδί μου, πώ να σου πω. Πώ είσαι στο κλάμπ α πούμε. <laughs> Λάξε, έχει πει ο Πορτιχέρης, ναι, περνάει. Ναι, Δεν όχι, μπορεί εντάξει. να πάει κάποιο να είναι εκεί κοντά στο Θεό, τώρα να είναι την παρουδιά όλου. Αυτά καλά κάνανε και κάναμε τον αγιασμό. Να είναι Είτε διαβολικά πόλιο... καλά, που θα λέει κάποιο άλλο. Όχι. Είναι μια χαρά. Μια χαρά γίνανε. Εκεί έβγαλε λόγο και ο πρωθυπουργό τη χώρα και έκανε δύο σαρδάμ. Το ένα. Ήταν καταλητικό, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τι θέλει να πει. Είναι μια λέξη που δεν την έπιασα. Την μεταδίδουμε, πα και καταλάβετε, εσεί να μα πείτε. Γιατί τα νέα μαχητικά καθιστούν την αεροπορία μα μία από τι ισχυρότερε στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Κάτι που προσδίδει στην ευελιξία τη εθνική μα διπλωματία και τι ποβλίβε συμμαχίε τη χώρα. Και τι ποβλίβε συμμαχίε τη χώρα. Και βέβαια, σφραγίδι. Σφραγίδι. Την αμυντική συμπαράταξη Ελλάδο και Γαλλία. Κοιτάξτε, είναι πρότ... μεγάλο φραγίδι. Το σφραγίδι το κατάλαβα. Το άλλο τι είναι με τι συμμαχίε. Είναι αυτό που λέγαμε Νίκολα, είδε σε μεγάλο φραγίδι, <laughs> που λέγαμε παλιά. Ναι, ναι, θα πάρετε ένα σφραγίδι. Ναι, για του αγγλικού το, το παστό. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ ναι. το λέω γενικώ γιατί ναι. το έχει πάρει όλο ο ελληνικό λαό. Το έχει πει και ο Κυριακό Μουτσοντάκη. Το πρώτο τι είναι. <laughs> Η λέξη πρώτη τι είναι με τις συμμαχίε. Με ένα πίκα, τη βλου που μπαίνουν μέσα. Κοίταξε να δει τώρα, δεν έχουμε κάνει και τι σπουδέ του Κυριάκου. Στο Έξι, κολάμπια. Στο κολάμπια, στο, στο κολάμπια. Το χάρβαρ τα έκαναν στο Χάρβαρ. Στο κολάμπια τι ήταν. Δεν ξέρω. Γιατί το λέγαμε το αυτό, Γιατί έμεινε. Δεν <laughs> <laughs> <laughs> ξέρω. Ποιο Χάρβαρ πήγα να πω και με έκοψε. Μήπω έμεινε. Τι κολάμπια. Μήπω έμεινε. Έκανα με την πτυχία κούλι. Μπορεί να μπει το πρώτο ένσημο. Μπορεί, μπορεί. Δεν ξέρω. Και έχουν λέξει. Το πρώτο και μοναδικό είναι στο σαλόνι όπω μπαίνει. Το ένσημο. Με ειδική τελετή. μου Θα περάσει το ένσημο. Το δικό μου ένσημο. Πώ έχει η Άτζελα Δημητρίου του Χρυσού Δίσκου. Έτσι ο Κεριάκος έχει το ένσημο. Δίπλα από το. Την αφίσα του αντι-Worcholl, εκεί που είναι σε τέσσερα χρώματα η φάτσα του. Τι τα έχει ο Worcholl ο Κυριακό. Τι θα έχει, λε. του. <laughs> εδώ το κάνουν όλοι. Τι δικιά του φάτσα, δεν ξέρει. Είναι όχι η Μέρλινγκ. Μου αρέσει τη Μαρέβα, δεν ξέρει. Το ο πίνατ. Το <σχει> πίνατ. Ο ο πίνατ είναι καινούρια άφηξη. Αυτά λοιπόν με το Σαρδάμ δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν έχει σημασία. Τον Κυριακό δεν τον ακού για να καταλάβει. Προφανώ. Τι να, να πει. Τώρα. Να ακού και απολαύσει τώρα, ό,τι είναι. Έτσι λοιπόν από χτε έχουμε και Ραφάλ. Τα 6, τα 6. 6 εντάξει. Στα... Θα γίνει και στα υπόλοιπα. Αλλά είναι, 18. 18, θα, θα, υπόλοιπα στα 18, 18 επόμενα... θα γίνει πάλι Αγιαστούρα. Δύο με τρία χρόνια. Δεν ξέρω αν θα γίνεται συνέχεια. Ξέρω εγώ θα έχουμε του παππάδε κάθε τόσο εκεί με το μετανό Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά νομίζω όχι. Έγινε τώρα για την αρχή. Α, έτσι. Τα υπόλοιπα θα έρθουν όπω πρέπει να έρθουν. Ωραία. Πολύ ωραία πάνε τα πράγματα στη χώρα και έχουμε περιθώριο να κάνουμε και τέτοια. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, είμαι, είμαι μίζερο. Ξέρω, ξέρω. <laughs> πε, Μπακο Γιαννάκο, πε. Ναι, ναι, είμαι μίζερο. Μπακο Γιαννάκο εννοούει το μικρό. Με συγκρίνει με το μικρό Μπακουγιάννη. Ναι, να με... ναι, αλλά είναι και η δεν θα η τώρα. Δεν είναι τώρα. δεν είναι πάνω από εμά. Η τώρα που... είναι Ραφάλ. Μπράβο. Η φέδου Ήταν την είδα, σιγά. Ναι. Προφανώ, χθε βάλαμε και εμεί εδώ σαν το πιάσαμε με τι παρελάσει του Χάρη Κλίν και όλα αυτά. Κάποια στιγμή είπαμε Μπανα... χρειαζόμαστε από η παρέλαση του Χάρκινγκ που δεν είναι πατέρα παρέ... και Είναι και 30 χρόνια πριν. Χρειαζόμαστε Ραφάλ γιατί η μεθ είναι μπανάλ. Αυτό το, το σύνθημα Λανσάρα με χθε. Στον Ευαγγελισμό έχουν πάει να αγιάσουν τίποτα. Δεν έχουν πάει εκεί καμιά μεθ. <laughs> τίποτα. Αγιάζουν μετά. Προφανώ μια χώρα χρειάζεται τα πάντα. Δεν μπορεί σε ένα τομέα μόνο να ρίχνει το βάρο τη. Και προφανώ όλα μπορούν να γίνουν εφόσον έχει ασφάλεια. Και καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο και λειτουργούμε ω. Ε, λειτουργούν οι Ευρωπαίοι ω γιατί η Γαλλία που είναι μέλο του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση πούλησε στην Ελλάδα που είναι μέλο του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να αμυνθεί απέναντι στην Τουρκία που είναι μέλο του ΝΑΤΟ. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε Και, να και, της και της αυτό Ένωσης. το παλαβό. Δεν ναι. γίνεται να το βγάλουμε αυτό το παλαβό. Ναι, αλλά και αφήκεφάλι. έχουμε εθνικό κίνδυνο. Μα είναι συνεχώ. Τι να ναι, παιδί, Υπάρχει όλες. στο θέμα υγεία κάτι που μα απειλεί. Όχι, δεν νομίζω. Δεν Θέλει μια. Απλά λέμε, θέτουμε το θέμα των προτεραιοτήτων γιατί πάντα αγοράζουμε σε αυτή τη χώρα όπλα, δίνουμε πάρα πολλά λεφτά και τα αγοράζουμε από αυτού που μα κούνησαν και το χέρι στην αρχή τη κρίση, η Γαλλία και η Γερμανία. Εναι. Γιατί τα δικά του υποβρύχια, τα στραβά παίρναμε, τα δικά του λέω πάρ, τα γερμανικά, παίρναμε. τα γαλλικά όπλα, τα αμερικάνικά όπλα. Τα δικά του μνημόνια παίρναμε με και, και δεν είπαν, Μα πίεσαν ότι ξέφυγαν οι Έλληνε και ήταν στα ουζερεί όλη μέρα ενώ. Ένα κασμό λεφτά πάει από τον προπολογισμό στα οπλικά συστήματα. Την έχει πληρώσει ο Καστανά, ο Τυροπιτάς και ο Ιδραυλικό. Όλοι. Αλλά όχι το Ραφάλ. Όχι, το όχι Ραφάλ. ο Υπουργό, α πούμε. Και μετά υπου... που είχαμε και την κρίση και κόβαμε από συνταξιούχου και εργαζόμενου και φύγανε και 400.000 παιδιά τα καλύτερα μυαλά δεν είπαν όλε αυτέ οι χώρε: κόψτε τουλάχιστον τη συνεισφορά στο ΝΑΤΟ. Που πληρώνουμε Μπα. σαν να μην τρέχει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Είμαστε Τίποτε, κύριοι στο να μην εξαιρικό. έγινε κρίση, σαν Έτσι, να μην φάγαμε να πω. Όλο βλέπουμε, δεν βλέπουμε μόνο το Ραφάλ και προφανώς αν γίνει πόλεμος με την Τουρκία νιώθουμε καλύτερα που έχουμε Ραφάλ και είναι λίγο πιο ισχυρό αλλά να μην γίνει ποτέ πόλεμος με την Τουρκία. Καλό είναι το να μην αφανιστούμε. Ε, <laughs> <laughs> τελικά. <laughs> Όχι ενώ δεν είμαι και εγώ, τα ζυγίζω. εντάξει. <laughs> αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων και ξέρουμε ότι οι Ενόπλες Δυνάμεις 10 χρόνια δεν είχαν πάρει τίποτα και αναγκαστικά εδώ που είμαστε. Αλλά όλο αυτό είναι αδιέξοδο γιατί τώρα υπερτερούμε με τα Ραφάλ. Διάβαζε και κάτι αναλύσει. Αλλά σε ένα χρόνο, αν εξυγχρονίσει η Τουρκία τα δικά τη. Θα, θα υπερτερεί η Τουρκία. Και μετά, σε τρία και χρόνια, θα, υπερτερεί θα πρέπει. Η Ελλάδα ξανά. Μπράβο, και μετά, μετά... πάλι η Τουρκία. Και επειδή όλο αυτό μα απειλεί και έρχονται στο Αιγαίο και το FIR και το οκτάδο οικόπεδο που Λα, ρουφάνε είναι, και κάπου κτλ. Και, και τρίστα ο τέτοιον κλέγανε, να πούμε. Και πάει και... και επειδή ανήκουμε σε υπερεθνικέ συμμαχίε για να μην τα έχουμε όλα αυτά, αλλά τα έχουμε όλα αυτά. Γιατί τον Ανάτολα, εμεί δεν επεμβαίνουμε σε διαμάχη ναι, ναι. συμμάχων. Βρείτε τα εμείς μόνο πουλάμε. Ναι, Συγνώμη, ναι. εγώ το σούπμάρτε έχω. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Βρείτε τα έξω, παιδιά, μην τσακώνεται. Βλέπουμε την ανάγκη να εξοπλίζει τη Ελλάδα, προφανώ. Δεν είναι Λουξεμβούργο, δεν είναι Ελβετία. Αλλά όμω επισημαίνουμε και όλα τα άλλα θέματα. Μακάρι να είχαμε παιδεία υγεία, γιατί από το 74 και μετά υποτίθεται χτίζουν την παιδεία την υγεία τη πόλη μα. Αξιοπρεπή συστήματα, γραφειοκρατία να την αντιμετωπίσουν, αλλά όλα αυτά μένουν πίσω, πίσω, πίσω και σε αυτό που είμαστε πάντα πρώτοι πρώτοι είναι ο εξοπλισμό. Τα εξοπλιστικά. Μα έχει η ίδια ωφέλη αυτό. <laughs> Τελείωσε <laughs> το πεδίο. Για τον τόπο ενό συνολικά, οι παιδεία και οι υγεία έχουν τα ίδια ωφέλη, Όχι. Για αυτά τα θέματα. Τώρα συζητάμε τώρα, και είχαμε αντιαθλητικό στο survivor. Τι, Εντάξει, τι θα πει Ο Φανάρη Βισκαδουράκης έκανε αντιαθλητικό, κάτι ενοχλούσε. Γιατί ενώ παίζανε οι άλλοι παίκτες, οι αντίπαλοι. Φώναζε και τους όπως όπω συντώνησε. Και ήταν αντιαθλητικό, α. τον καταγγείλανε. Έχουμε κι άλλα εκεί, δεν είναι μόνο τα Μητού. Την ώρα που παίρνουμε, Ραφάλ. Να πάνε να, να βομβαρδίσουν. ήταν, ήταν το βράδυ. Να πάνε να Πού, στη Χαβάη, που είναι αυτή τον Άγιο, Άγιο Δομήνικο. Στον Άγιο Δομήνικο. Δεν κατάλαβα. Όχι, για βενζίνη, είμαστε κάψιμα. Έχει δει πόσο έχει πάει βενζίνη. <laughs> να την βάζουμε στα <laughs> Ραφάλι είμαστε. <laughs> και κάναν και σβούρε χθε. Και χαμηλέ κλίσει. Πόσο στήχησε αυτό. Πάλι καλά που δεν έκανε διαφημιστικό ΣΥΡΙΖΑ με κανέα Ραφάλ Πώ το συνηθίζει τώρα τελευταία να λέει δεν έχουμε είναι βενζίνη ακριβή. Μερσεντέ. Α, ah, δεν το έχει δει. Oh, δεν, δεν το έχει πάρει χαμπάρι αυτό. Τι έκανε, έκανε να Αυτό δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Όχι, είδα το άλλο τη Παντέν. <laughs> <laughs> δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. <laughs> έκανε διαφημιστικά <laughs> θα μπορούσε. Κάνει κάτι διαφημιστικά τώρα τελευταία. Και η Παντέν το ίδιο έκανε. Κοίταξε να πιάσει ένα καταναλωτικό κοινό. Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να κάνει το ίδιο Πώς για σύρυζε. να πιάσει ένα κοινό για ψιφαλάκια. Στο πλαίσιο... Ότι νοιάστηκε η Παντέν για την διαφορετικότητα και την ισότητα των φίλων. Στο και... στέκει η Παντέν. Έλεω, όλα του φτένουν. Λοιπόν, φύγε με το σύμφωνα. Σε είναι αγάπη μου δεν έχει. Το, το, το χρήμα δεν έχει φίλο. Α, εκεί λέγανε τα μαλλιά δεν έχουν φίλο. Τα μαλλιά. Mm. Λοιπόν, Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα σποτάκι για την ακρίβεια. Να που δεν υπάρχει <κυρίζει> αντιπολίτευση. Για την ακρίβεια στα, στη βενζίνη. Mm. Και πάει ένα αυτοκίνητο σε βενζινάδικο, βγαίνει ο άνθρωπο εκεί να. Το περιγράφω για σένα που δεν το ξέρει και για όποιον δεν το έχει δει. Βγαίνει ο άνθρωπο να βάλει βενζίνη, mm. από το ράδιο το ακούγεται το άδονη. Ah. Από το ράδιο του αυτοκίνητου και mm. λέει εκεί αυξήσει, κάτι δεν θα γίνουν αυξήσει, είμαστε δεν. Απ' τα γνωστά του Άδωνη. Τα έχουμε mm. κι εμεί εδώ. Και είναι, κοιτιέται ο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου μαζί με το Βενσινά και κουνάει το κεφάλι. Ο Βενσινά: Ότι μάλλον μα δουλεύουν, ακρίβεια τι να κάνουμε κτλ. Και, και έχει μετά το σύνθημα: Κάντου σοφ. Είναι το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα τελευταία. Το αυτοκίνητο που πήγε να βάλει είναι μερφεντέ. Και δεν είχε, ε. <laughs> <laughs> <laughs> Όχι. Όπως... Θέλω να πω. Αυτοί, δεν είχε αυτοί να βάλει. αυτό το κόμμα των αχρήστων. <laughs> <laughs> πέρασε από 10 Εντάξει, σου πω, δέκα, είχαν και σου την ιδέα. Και στην okay. Ερυθρέα πια δεν έχουν ζωή. Ναι, ναι, ναι. λίγο. <laughs> Εμεί εδώ, επειδή έχουμε κάνει σποτάκια και σε δουλειέ και σαν τηλεόραση και, και και. Φτιάχνεις ένα σποτάκι, το αναθέτει. Ωραία ιδέα. Okay, λαϊκό θέμα. Δεν το κοιτά... είδανε με τα Άλλοι τρει που το μοντάρανε και άλλοι πέντε που ήταν στο συνεργείο εκείνη την ώρα ήταν α, πέντε άτομα τουλάχιστον. Α, αυτή τη μιζέρια δεν μπορώ <laughs> Τι ήθελε, Γιούκα, σταβα, <laughs> Να βάλουμε. Δεν... Τελειώσαν τα Γιούκα. Το φάγανε το σήμα στο μοντάζ. Το, στο μοντάζ το φάγανε το σήμα, αλλά φαινόταν ότι είναι Mercedes. Και του έχει κράξει το σύμπανο βέβαια. Εντάξει, καταρχάσει ο Μεστέ που είναι λαϊκό αυτοκίνητο. Δείχνει. Τώρα ξεκινάμε από αυτό. Δείχνει. Ο πλούσιο ο κανονικό, Μερτέ δεν θα παρετρέπε. τρέπεται Το θεωρεί λακούρα και φτιάχν του όπου okay. του, του, του Μάρκα. Εντάξει. Παρόλα αυτά, δεν πα ενώ έχει Μερτέ να θρινή κοιτώντα το βενζινά που, που θέλει. Θέλει να δείξει ότι ακόμα και αυτή. Όχι, γιατί όχι μόνο η Μέσαία Τάξη. Όλα αυτά που λες δεν τα είπε κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, όμως θα μπορούσε Α, να, να τα είχαν Όσο διάλυση η επικρατεία εκεί μέσα, δεν κατάλαβαν τίποτα, δεν είδαν τίποτα, δεν τους ένιωσε Πήραν ένα από αυτά που είχαν, θα πάνε να νοικιάζουν και αυτοκίνητο. Λοιπόν, και τώρα λέει θα γίνεται πρώτη χθε ο πρόεδρο, να γίνεται η εκλογία από, από τα κομματικά μέλη. Ο πρόδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, όχι από το συνέδριο που ήταν μέχρι πρόσφατα, γιατί ζωίζουν τα πράγματα και θέλει έξρα κάποια... ενίσχυση Πάτει θέλει ο πρόεδρο, όχι θα βγει. Δεν υπάρχει και τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα βγει. θέλει. Θέλει έξρα ενίσχυση να έχει τη λαγική βούλη γιατί ε, προβλέπονται αναταραχέ, βλέπουν α, και τίποτα εκλογέ στο μέλλον, έτσι όπω πάντα πράγματα, χωρί κανεί ποτέ να ξέρει αλλά μπορεί να η κάσει και τα λοιπά και τα λοιπά θέματα. Τι ανάγκη έχει αφού θα είναι πρωθυπουργό τώρα μόλι γίνουν εκλογέ, το λένε και τα στελέχη. Όπω νεαχαριάζει, μια εκλογή θα γίνει και θα βγει ο Τσίπρα. Τέλο. Το ίδιο βράδυ. Το ίδιο βράδυ. Ωραία. Okay. Λοιπόν, τώρα στα και υπόλοιπα. Και θα είναι μέρα μεσημέρι που λέγαμε. Ναι, θα, είναι και με... θα είναι βράδυ Κυριακή. Βράδυ Κυριακής. Τώρα στα υπόλοιπα. Το πώ σκέφτονται τα κανάλια, εμένα με εντυπωσιάζει πάντα. Ενώ ξέρω, δεν έχω καμία αυταπάτη. Απολύτω καμία. Σήμερα το πρωί έπρεπε να αναλυθεί το θέμα των Ραφάλ. Ναι. Στην πρωινή εκπομπή του Σκάι, ο οικονόμου Ανασταστοπούλου θέλανε δύο εθνολόγου. Του δύο βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Ο ένα και υπουργό. Ο Σιρήγο. Ναι, και ο άλλο ήταν ο Κερίδη. Ο Κερίδη. Ωραία. Τον Κερίδη όμω και τον Σιρήγο, συγγνώμη, προ υπεράσπιση του αδέκαστο αντικειμενικού δημοσιογράφου οικογόμου, τον βγάζανε και πριν γίνει υπουργό. Και τον Αλλά ένα και τον άλλον. Ναι, ναι αυτό είναι. Είναι κάν... συνεπή. επειδή γίνεται υπουργό. Τι να κάνουμε. Κανανέβαζε αν θεατρική παράσταση δεν τον βάζανε επειδή είναι ηθοποιό. Αυτό ακριβώ. Να ακούσουμε έτσι το ηχητικό. Αμέσω μετά, ο κύριο Συρίγο και ο κύριο Κερίδη εδώ κοντά μα να κάνουμε την ανάλυση πια επί τη πολιτική και επί τη γεωπολιτική. Γεια σα κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε. Καλημέρα, Καλημέρα. Κύριε Καλημέρα σας, κύριε Κα... σε Πολύ χαμογελαστού σα βλέπω σήμερα. Κύριε Κερίδη. Πρέπει να έρθουν τα ραφάλια για να συμπέσουμε στο στούδιο. Αυτό με το πάλι είναι δυνατό. Το περιμένετε λίγο. Έχετε ξαναβγεί μαζί. Πολλά χρόνια. Πολλού μήνε. Κακό, πολύ κακό. Μια κούλπα. Έτσι λοιπόν, Αχ, καλά περνάνε θέλω να πω, τα πα, παλιά υπήρχε, ε, να βγάλουμε ένα τη κυβέρνηση, να βγάλουμε και κάποιον άλλο, να πει κάτι άλλο. Ε, ένα αντίλογο. Και τώρα βγάζουμε το βουλευτή και τον υπουργό και, της και το δημοσιογράφο. Ο δημοσιογράφου υπάρχει. Ναι, αυτό. Γιατί χρειάζεται να βγάλει εκπρόσω από την εδμοκρατία, μα είναι ο οικονομό. Ότι έχει χαθεί για το ξεκάρφο και για να η εκεί και να δικαιολογηθεί ότι βγάλε καλεσμένο, έχουμε καλεσμένο, τα είπε έτσι τα πάει και βέβαια. Όλοι ήταν το ίδιο. Έλεγαν το ίδιο πράγμα όλοι. Για έχει. τα Ραφάλ και για την Αίκο. Ανάλυση... Το στούριο είχε λίγο βάθο. Θα μπορούσε να σου δοκιμάσει. Θα μπορούσε να σου δοκιμάσει. Εν τω μεταξύ βγάζουν και τον τρίτο διεθνολόγο που είναι ο Χατζη Βασιλείου, που είναι επίση βουλευτή Νέα Δημοκρατία. Τον βγάλανε προχθέ στι αίρε πάνω. Είναι Συγγνώμη, τρεις... να βγάζε και του κουκουέ διεθνολόγου. <laughs> δεν σπουδάσαν διεθνολόγοι, πήγαν να... να γίνουν κοινωνιολόγοι να κάνουν τα παιδιά μα κουμούνια. Έχει. Δεν του ξέρω. Στη συγκεκριμένη εκπομπή δεν πάει κανεί κουκουέ, όπω ξέρουμε. Γιατί έχει Η έχει επίση. Να, στα μούτρα σου. Θα μπορούσαν να βγάζουν έτσι για τα Δεν του ξέρουμε ποιοι είναι. Πώ δεν του ξέρει, Πώ θα του μάτει όταν του βγάζουν. Να γίνουν υπουργοί. Θέλω να πω στη σύσκεψη εκεί όταν κάνανε. Ήταν ικανοποιημένοι όταν είπα να βγάλουμε σε ρίγο σκέψη και κερίδι. Και κερίδι. Δεν πήγε ότι είναι οι δύο ίδιοι, είναι βουλευτέ. Υπουργό είναι ο ένα. Ναι, αλλά και εμεί είναι με τα άλλη καρέκλα. Ναι, αλλά δεν του απασχόλησε. Μια ελάχιστη ενοχή ότι τι κάνουμε να βγάλουμε και θα μα πούνε. Ότι κάνουμε χοντράδε. Μπα, δεν νομίζω ότι έχει περάσει αυτό το σταθμό. Αυτό λέω. Γιατί δεν είναι εντάξει. Εντάξει. Okay. είχε τον Κερίδη, τον Πορτοσάλτε, ξέρω εγώ, και δεν ήταν ο άλλος. Ρε, παιδι, άλλο. Δεν είμαι άλλο δημοσιογράφο του σταθμού. Είναι διαφορετικό. Εδώ είναι η καλεσμένη πολιτική που φέρνει. Αυτή η εθνοσύνη που γράφουν εκεί στην εκπομπή που παίρνουν τηλέφωνα, έχει άλλα ονόματα. Όχι, <laughs> <laughs> είναι δέκα ονόματα. Είπα τα ΚΑΟΜΚΡΟΝΟΥΔΟ στο. Νομίζω internet. βγαίνει πρόγραμμα τριμήνου. Α. Είναι αυτή η 10 και ξέρει. Όχι τον Έχω, έχω βγάλει 5 φορέ τώρα. Αυτούς. Δεν μπορώ πάρει. Τον Όχι. άλλο μήνα τον κερδί. Παίρνει ο καιρίδες. Δεν μπορώ να κάνουμε τι 5-4 φορέ γιατί αυτό το μήνα. Οι, μάλλον έτσι πρέπει να γίνει οι απ' έξω παίρνουν του μέσα και λένε Θέλετε αύριο να έρθω. Μπορείτε να, να, να το πάνω. κανονίσουμε. Τόσο χαλαρά, τόσο ωραία. Ε, η, η, η Σοφία Βούλτεψη που βγήκε επίση σε εκπομπή λέει τα πράγματα τόσο ωραία. Μιλάει για την πανδημία. Αλλάζουμε θέμα. Φύγαμε από τα διεθνή. Φύγαμε από την ανάλυση για τα ραφάλια. Πάνε όλα καλά. Ε, μιλάει για την πανδημία. Είναι βουλευτή η βούλεψη. Πώ δεν είναι. Η βούλεψη δεν α. είναι βουλευτή, α πούμε. Για ποια ώρα μην είχε βγει, ξέρω α, Τι θέλουμε να είναι και να βγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Τι θέλουμε να συμπομπές. είναι. Τώρα, απλά, κάνεις, έχουμε κάνει το κάρυ κολόχαρτο από τότε που τα έλεγε. Για το θέμα. Και έχουμε λοιπόν... ακόμα δεν έχω το άγχο να κουβαλά στο μάρκετ που είναι και ολόκληρη. Συγγνώμη, έσαι και εμεί το μισοκαρότσι τρία να πάρει. Όχι, ό,τι Και το αυτοκίνητο μετά και τα sunser μετά. Α το τώρα. δεν έχουν καλό όγκο για να τα πιάσει. Δεν έχουν όλο το σκινάκι το πλαστικό. Δεν έχουνε. Όχι. Αυτά που έχουνε. <laughs> αυτό Δεν έχουν όλα. <laughs> ναι, okay, εντάξει. Λοιπόν, η βούλπιση κάνει μια πρόταση πολύ μετρημένη για το θέμα της πανδημίας. Βλέπω, την πραγματικότητα και η πραγματικότητα όλη την Ευρώπη ναι. είναι πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. και επίσημα ανακοινώνονται αυτά, αλλά. Δεν σημαίνει ότι φταίει κάποιο. Δεν πρέπει οπωσδήποτε όταν έχουμε πανδημία να φταίει κάποιο. Μπείτε, να... α βρουν οι αντιπολίτευση να φταίει κάποιο άλλο. Να φταίει κάποιο άλλο. Πώ να σα πω, Βλέπετε ότι εκτιμάται αυτό γιατί ο κόσμο θέλει λιγύρια. Μία δεν θέλει τον Ηλιόπουλο όλη μέρα να φωνάσει. Θέλει να μιλήσει για άλλα θέματα, όχι για την πανδημία. Η πανδημία είναι πάνω από εμά. Ορίστε. Shit happens. Συγγνώμη. Έγινε στραβίτη να φταίει κάποιο. Και προτείνει. Να μιλάμε για την πανδημία. Δηλαδή, βγαίνει ο καπραβέλο κάθε πρωί, βγαίνει παγόνη, βγαίνουν ναι, όλοι αυτό, άλλοι. Τα, τα και λένε ότι έχουμε πέντε διασωλυνωμένου εκτό μεθόδου. Δεν θα το πούμε αυτό. Δεν πρέπει να το λέμε. Γιατί να το να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Δεν πρέπει ψυχολογικά. Και πριν είχαμε διασωλυνωμένου, πριν την πανδημία. Καθόμαστε να τα λέμε κάθε ώρα. Όχι. Τα, αυτό που μετράμε νεκρού. Γιατί με, πρε, μετρούσαμε νεκρού πριν. Ε, τι είναι αυτό, πάμε στα νεκροταφεία. Πεθαίνει ο κόσμος. Θα πεθαίνει ο κόσμος, θα, θα το κάνουμε και θέμα. Τώρα πεθαίνει ο μέρα. 100. Ναι, ναι, με την ανικανότητα τη κυβέρνηση. Και... Όχι, δεν είναι, δεν θα το λέμε. Θέλω να απομείνει ότι φταίει η κυβέρνηση και καλά. Και αντιπολίτευση να πει ένα άλλο θέμα. Επίσης, μπορεί να πέθαιναν έτσι κι αλλιώ που ξέρουμε. Α, τώρα μεγάλο θέμα. Γιατί να πέθανε επειδή η κυβέρνηση ας πούμε, το και μπέζον, να φύγει ναι, Το, το ίσω έκανε κατά κατά κάποια λάθη. κυβέρνηση. <laughs> Όπω έχει ο καπιταλισμό που λέει και ο Άδωνης, κάποια ναι, στραβά. Ναι, και ναι, αδικίες, και αδικί, μπορεί να έχει και η κυβέρνηση να δει ο στραβά. Ναι, δε, λοιπόν, όλα Γιατί δεν αυτά... έχει καλά. Έχουμε μελέτη, λίτρα, κάποια μελέτη που να λέει ότι δεν θα πέθανε κάθε μέρα. Όχι. Από Από κάτω προ τα πάνω. Σαν γύρικα, οδηγάνε στους δρόμους, Δεν θα μπορούσε να σκοτώνονται με, με τα αυτοκίνητα. Είναι ωραία όμω να βγαίνει βουλευτή και δημοσιογράφο και να καταργεί τη λογική πρώτων, τη δημοσιογραφία δεύτερον την αντιπολίτευση τρίτων, την κριτική σε αυτή τη χώρα υπάρχει με διάφορου τρόπου. Νομίζω δεν θα είχε λόγο υπάρξει κριτική αν δεν έκανε όλα αυτά. Και την νοημοσύνη. Μην πείτε τίποτα για το θανατηφόρο. Η έτσι, βγήκε, τα... έτσι Υπάρχει αυτό ότι ψηφίζουν. Ναι. Και βγαίνει και το λέει με πάθο όμω. Είναι ωραίο. Και βουλτεψη. το θεωρεί. Εμένα, μαρέ, εγώ είμαι φανατικό Πάντα τη συμπαθούσα γιατί είναι ωραία τρελή. Ναι, είναι, ναι, ναι. Εμένα μου αρέσει, είναι καλή υφή και μα δίνει εδώ όποτε βγαίνει. Πολύ ωραία. Δώσει... Δεν ξέρω εγώ αν ε, χάνεται κιόλα εκεί πέρα. Ε, που είναι. Το δεν θέλω είναι να τη βάλω στο μυαλό τη σε άλλε σκέψει, αλλά εκεί χάνεται. Σατυρική εκπομπή θα μπορούσε. Ναι, δηλαδή τη δίνει, δεν θα την πει σατυρική. Να είναι βούλτεψη. Μόνη τη. Μόνοι. Τότε το, το, το 15 λεπτό τη Σοφία βούλτευψη. Δεν θα το βλέπεις. Ναι, παντού, Φαλατικά. όπου και να είναι. Μαλβίνα, Καλά. πώς πώ έλεγε μα. Βούλταιψει χώστε. Κάπω έτσι θα ήταν. <laughs> Αυτά πρέπει να τα δούμε τα κανάλια. Ένα συμπολίτη μα από την Κόρινθο έπεσε μπροστά στην κάμερα και μάλλον το μικρόφωνο έπεσε μπροστά στον συμπολίτη μα. Κυρίω. Ωραία, παιδί μου. Πήγε ε, ε, έπρεσε, το έπρεσε, μικρόφωνο και το έβαλε, έβαλε στο πρόσωπο. Και έχει έναν ωραίο τρόπο να εκφράζεται. Παγώσαμε από το κρύο. Το πετρέλαιο να πέσει λιγάκι, ο φτωχό λαό να, να, να ζεσταθεί. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Επήγα το πετρέλαιο στο χειμώνα ένα 15. Βενζίνα, η διατροφής, το ρεύμα. Τι ρεύμα, τι άνοδο, άνοδο όλα ανεβήκανε στο Θεό. Ποιο πήρε αύξηση από εμά. Πήρε κανέναν φράγκο. Τότε γιατί τα ρευάζουνε. Δεν επιτρέπεται. Οι φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Σε αυτό το ερώτημα που έθισε τώρα στο τέλο. Την κουβέντα, να ανοίξουμε από αυτό. Ναι, όχι, <laughs> πω, μεγάλη κουβέντα. Βγήκαν κάτι στοιχεία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δισεκατομμυριούχοι στα της δύο κρίσης, χρόνια τη κρίση αυξήσαν σποντινία. περισσότερο την περιουσία του. 10 φορέ. Ναι, ναι, 10 φορέ. Στη Γαλλία, διαβάζω τη Δεναξά ένα, ένα tweet. Στη Γαλλία, οι πέντε πλουσιότεροι Γάλλοι διπλασίασαν τον πλούτο του και κατέχουν πλέον τόσα χρήματα όσο και το φτωχότερο 40% των Γάλλων πολιτών. Οι πέντε άκουα Αυτό κάποιοι, το σύστημα που να έχει κάτι όλες. αδικίες Αυτό το σύστημα Πέντε Γάλλοι, <στοί> πέντε, πέντε, το πέντε γάλλοι, πέντε γάλλοι Είναι κάτι αδικίες κάτι όμως, Είναι πέντε ακουστεί. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο Πέντε Γάλλοι έχουν όσο το 40% των Γάλλων <στοί> Η Γαλλία έχει 60 εκατομμύρια Πώς έχει Αυτό είναι το καλύτερο σύστημα σύμφωνα με όλους αυτούς που έχει υπάρξει γιατί όλα τα άλλα είναι χειρότερα. Στον Άδων που κάνει την καλύτερη ιδεολογική του συζήτηση στη Βουλυνά με τα δυο χέρια, όρσε. <laughs> <laughs> που είδε τη Ρουμάνα, τη νομεκλατούρα στο σιπερμάρκο. Ναι, με τις κονσέρες που κάνανε Δεντράκι. <laughs> <laughs> Αυτό γιατί λίγο είναι. Όπλα, άκριγαν. Εγώ θέλω καπιταλισμό. Άμα δεν το Δεντράκι, λέει Εγώ έτσι, ότι... έτσι, έτσι πως άκουγα την ιστορία του Άδωνη με τη Ρουμάνα. Τι ήταν αυτή η φίλη του, Λέω τώρα, κάπου θα έρθει, θα έρθει ανατροπή το σενάριο, να έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν περίμενα, πολύ ξεκάθαρο. Λέω θα τραβήξει την κάτω κονσέβα. Θα γίνει μαλακίνη. <laughs> τώρα θα τραβήξει γιατί έτσι Θα για το... Το... το καπιταλισμό. Το... Όχι, ήταν, ε, ε, θα μπόθηκε. Θα μπόθηκε. Εγώ στο Δεντράκι αυτή. Είναι να ο και θα Δεν το αποτέλεσμα θα είχε ναι. Αλλά είπε ξένα έρωτα την ιστορία Το κοίτα και εκεί θα μπομένει Ο συγκεκριμένο λοιπόν πολίτη, Αφού έθεσε αυτό το θέμα Εφτωχή φτωχότερη πλούση πλουσιότερη Προφανώς αγαπητέ Αυτό γίνεται Το γράφεις την ούγια Συγγνώμη το, το 40% επιλέγεις... το Γάλλον είναι το ίδιο με τους 5% τώρα Ναι. Δηλαδή θα βάλουμε την πλεμπάγια. Καλά, προφανώ. σα τώρα με του πέντε, οι οποίοι τα ίδια ρίσκα παίρνουν με το 40%. Όχι. δια άγχη έχουν κάθε μέρα. Όχι. ίδιου οι ίδια, ίδια, ίδια δώρα να δίνουν κάθε πάγια Χριστούγεννα που θέλετε και άδειε και τέτοια. Άλλωστε, που έχει πει και ο Πρωθυπουργό μα, η ανισότητα είναι στη φύση του ανθρώπου. Ναι, το ξέρουμε. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν <laughs> <Sorry. laughs> δηλαδή Πρέπει να φταίει κάποιο. Όχι. Δηλαδή η αντισότητα είναι στη φύση του ανθρώπου. Μετά πανδημία, Τι παλεύετε για δεν δε θα τέτοια. Συζητάμε και για τον καπιταλισμό. Τέλος Να που, πούμε άλλα θέματα. Ναι, αυτό νομίζω παλεύει και ο Άδωνη. Το ξέρω. <laughs> που, που είπε, ναι. Ε, ο συγκεκριμένο συμπολίτη είχε να προσθέσει και κάτι άλλο μετά από τη φτώχεια που συνέχισε. Δηλαδή, ποιο μισθό, θα Και θα δώσω ψιχουλά. θα πεθαμένος. Για τον μπαρμπούνι το ξέρω εγώ αυτό. <laughs> Αλλά τώρα ερχόμαστε και στις βούλτεψ τα θέματα. Δεν ξέρω. Καταλάβατε. Τον μπαρμπούνι καραχάς δεν κλάνε. <laughs> Από δεν ξέρουμε. Γι' αυτό είναι κόκκινο. Υπάρχει ένα. <laughs> <laughs> Εσύ είπες την απάντηση. Ναι. Άρα η ερώτηση είναι αυτή που προκύπτει. Ναι. Ε, δεύτερον. Στη Θεσσαλονίκη, τόσο καιρό. Ήταν ναι. αυτός ο απόκοσμο, ο θόρυβο. Ξέρεις αν κλάνε ο πεθαμένος? Όχι, ήταν δεν βάλαμε της... ότι ήταν τα ισολήνες από κάτω, α γητάει κατά. Απαντήθηκε, ήταν η σάλπιγγα η τέταρτη της αποκάλυψης Ο ήχος. Α, ναι, ήταν η τέταρτη σάλπιγγα. Η τέταρτη σάλπιγκα, που σημαίνει έχουν προηγηθεί άλλε τρει και περιμένουμε άλλε τρει για να γίνει η της αποκάλυψης Πάντω σε μένα, ο μου, σαν σάλπιγκα, το έκανε. Ναι, λίγο πάντα το και το <laughs> στο πόδι το έχουν συνήθω τα αρκουδάκια Τα αρκουδάκια Ένα λόγο Στην κοιλιά είναι άλλο στο αυτή ναι. Ναι. Ο παππού το είχε στο έντερο <laughs> Και πατούσατε τον παππού και <laughs> νεργο... Το έκανε μόνο, δεν χρειάζεται Έκανε ένα σοπ, όπως είκανε παλιά <laughs> ο, ο άλλος, όσο με τράβαγε τα αυτοκίνητα <laughs> <laughs> Με τα δόνια <laughs> <στο> <laughs> Ο δικός ο καθένα είχε τα ταλέντα, παλιά Ψάχναμε ταλέντα. Ναι, δε... ο καθένα, εντάξει, τι δεξιότητε δεν πηγαίναμε όλοι. Σαν survivor να του ανακαλύψουμε. Ωραία. Έφυγε ο Βαλάντη, δεν, δεν βλέπω survivor. Εντάξει, εντάξει. Δεν μπορεί είναι μαύρη έχουμε... ημέρα η σημερινή. Επειδή έχουμε περάσει τον χρόνο, βάλε διαφημίσεις τώρα. Ελλήνο Φράιν είναι τη Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο. Της τη Πέμπτη. Τη Πέμπτη, ναι. Όσοι δεν το προσέξατε. Ε, ναι. Θα έρθει ένα χιονιά που δεν θα είναι χιονιά τελικά και ήταν αρθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το έχει πει Να ήταν από σήμερα, αλλά τελικά θα είναι το Σαββατοκύριακο. Μετά θα πάει από Δευτέρα-Τρίτη. Γενικώ. Πάντα ψάχνουμε ένα χιονιά και δεν έρχεται. Πότε να βάλω αλυσίδε. <laughs> κάτσε να, να βάλω. Δεν θες άλλες. Αυτές, αυτές τις τη βάζει ποτέ, χαλανιδρόμ. Φορά τι χρυσέ, δεν θε άλλε. Εντάξει αυτέ, αλλά αυτέ θα τι βάζει τη χιονιά. Στο χέρι θα μπορούσε να κάνει και εντύπωση. Ε, πήραμε χθε τα γαλλικά Ραφάλ. Ραφάλ, αλλά όμως, Ραφαήλ, ας, στα ελληνικά μπορούσαμε. να τα πούμε. Οκ. Okay. Πέμπτη, κρύο. <laughs> αλλά όμω. <ναι>. αλλά όμω. <laughs> δεν πήραμε τα ελληνικά. Ποια, τώρα Τα ελληνικά δεν βαφτίστηκαν. Βαφτίστηκαν, αλλά είναι ξένα, τα ξέρουμε. Είναι, θα έρχονται τα ξένα αεροπλάνα και παίρνουν τι δουλειέ των ελληνικών αεροπλάνων. Γιατί φτιάχνουμε εδώ αεροπλάνο τέτοιου ερώτηση, βάλε να ακούσει. Ξέρετε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλεονεκτήματα για να κάνει ελληνική αμυντική βιομηχανία εκπαιδεκτική. Ξέρετε ότι η Ελλάδα κασκέβάζει αεροπλάνο. Το ξέρετε αυτό, ότι κασκέβασε δρόμο. Εγώ μέσα στο φάκελο. Το πρώτο ελληνικό και όπλα η Ελλάδα, αλλά δεν του βοηθάνα. Πώ ξέρουν αυτό το αεροπλάνο. Τώρα είναι ελληνική κατασκευή. Να το. Ελληνικό αροσκάφο. Δεν το βώνησα ποτέ. Πετάει κανονικό αεροσφώπο, πέτα, άδεια απλογή και τα λοιπά. Ηνοδελόπουλο. Ακό ελληνία, αυτό το βζήν του άδειου που βάζουμε δεν είναι ελληνικό αεροπλάνο. Ο άδο είναι ω πενταέρα. Δεν είναι για. Εν μόλις λέει Να το, εδώ ελληνικό αεροπλάνο. Ακούσα ένα δημοσιογράφο δίπλα. Ναι. Ναι. <laughs> <laughs> αυτό αυτό Πάγο σε λίγο. Είναι όπως είχε τις επιστολές σου. Έχει εδώ και τι φωτογραφίε από το ελληνικό αεροπλάνο. Τι είδα, Άλμπουν. Άλμπουν, <laughs> άλμπουν φωτογραφικό Α, με άλμπουν. τα αεροπλάνα. Ντρόν ήταν τελικά. Τι ήταν. Και drone φτιάχνουμε. Τι θε τώρα, ε. τι θες φτιάχνουμε. Με λέγκο. Όχι δεν είπε, δεν το, έδι, δεν το είδε, είναι αγίχος, δεν είναι το... αγήχος Πρέπει να το δούμε αυτό το αεροπλάνο Εντάξει άμα είναι drone ρε παιδί Μπορεί να φτιάχνουμε, δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε λέμε ότι είναι Είπε ανάδροπος. και αεροπλάνο Εντάξει είπε μέγεθος αεροπλάνου Μπορεί να το είτε βριζινοκίνητα που πάνε τα μικρά που κάνουν Όχι, μοντελισμό δε, ξέρουμε. Δε, Είπε πολεμική βιομηχανία Πολεμική βιομηχανία Αυτά, αν βάλει πάνω ένα αεροβόλο, τσι να σε κάνει. Ναι, ωραία. Ελάτε να το πάρετε! Κατάλαβε. Δεν εννοούσε αυτό που λέει. Όπω λέει τον Μπρέκα, να ακούει ξέρω. τον Άδων και τα έχει λίγο μπερδεμένα. Πίνει σνιφάρι τελοπών. Δεν ξέρω τι το κάνει το ξέρω κάνει εγώ. Βέβαια, εδώ βγάζουμε φάρμακα που σώζουν την ανθρωπότητα. Mm. Βυζαντινών, τελοπών, Εντερικών, κολεντερικών yeah. μυξωτικών. <laughs> δεν έχει βγει αυτό το τελευταίο. Για τη γρήπη, δε. Καλό, δε δεν βγάζει. Δεν Θέλω να πω να ότι. λίγο μέσα, δίνω ιδέε. Να βάζω λίγο ευκάλυτο, λίγο βίξ, λίγο κάπω. Ότι τι έχουν τα κανονικά, νομίζει. <laughs> Α, ναι! <laughs> Νόμιζα <laughs> ότι έχουν το ελιξίδι, <laughs> ότι είναι ναι, κάτι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο, ο, άνθρωπος, ο άνθρωπος Ο άνθρωπο που κράταγε τις επιστολές του Ισού και τη Κούναγε. Τώρα εδώ είναι παλιότερα αυτή η δήλωση. κρατούσε το album με τι φωτογραφίε από το αεροπλάνο. <laughs> Μπράβο. Αυτό yeah, θέλω πράβο. να πω, να τον ακούσει η Ελλάδα, η χώρα μας, γιατί, γιατί να παίρνουν τα γαλλικά. Δεν σε ποιο αεροδρόμιο προσγειώνονται αυτά τα ελληνικά. Δεν μπορούμε εμείς να φτιάξουμε ραφάλ. Στο ελληνικό μας πολεμάνε. Ελληνικά, <laughs> στο ελληνικό. <laughs> ναι, ναι, κάμερα ναι, ναι, σε μένα. Ναι, ναι, ναι, okay. ε, δεν μπορούμε εμείς να φτιάξουμε αεροπλάνα σαν χώρα. Τη Γάλλη πιο έξυπνη. Καλά τι είναι τώρα να φτιάξεις αεροπλάνο, σκάφος, να σου πω χθες, τώρα. Μια κα... μύτη, δύο φτερά και, ένας Έ, Έ, έλα, ό, μου, και ένα κόλλος να βάζει αποσκευέ. αποσκευές. ό,τι και να είναι. το μέσα είναι ένα, σαν τρένο. Έναν αγιασμό του κάνεις και πετάει. Αυτό γίνεται χαμός μετά. Άμα ναι, έχει την εμπλογία του Θεού. Εντάξει. Τι, οι Γάλλοι, δηλαδή και το είδε πω είναι, σιγά το αεροσκάφο. Φαντάσου, εγώ θέλω να μπούμε Γκρι, στη, στη λογική ούτε ένα χρώμα έτσι στη λογική του ελληνικού αεροσκάφου. Mm -hmm. Θα βλέπει εκεί. Βομβαρδιστικού. Η, αεροσκά... Η μια βίδα δεν έκατσε καλά. <laughs> Έχει πιάσει το ένα φτερό με τάι εραπ, με δεματικό. <laughs> με σύρμα Για, το, με, το καπάκι. Αυτό με που με σύρμα πάλι. το καπάκι. <laughs> Έχει βάλει ένα χταπόδι να κρατάει ήσυχο το φτερό, γιατί έγαινε λίγο. <laughs> και το κρατάει ήσυχο μαζί με την καμπίνα. Όλα μαζί. Αυτά Όλο αυτό. Πάμε πόλεμο. Πετσετάκι Πάμε μέσα. Πετσετάκι <laughs> και πάνω. Μπροστά, μπροστά. Η Παναγία μαζί σου. Ναι, μπροστά στον στο τέτοιον. Φωτογραφίε εκεί. Ή, για να σε αγαπάω, Σπύρο, <laughs> μπροστά στον μπαρμπρίζ. <laughs> τώρα είδα ένα γλωσσικό. Ναι, ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, τέτοια. Παναγίε να κρέμονται από τον καθένα. Oh, με, έχει μεσαιό καθένα πλάνο. Δεν ξέρω. Βλέπει πίσω. έχει μόνο πλαϊνού. Δεν έχω οδηγήσει ραφάλου. Αλλά και πλαϊνού γιατί να έχει. Αμα βρίσκουν στα πάρκινγκ. Σκατά, δεν είναι τώρα. Κολοκατάσταση είναι. Είναι μη μπλέξη τώρα. Και δώσαμε τόσα δισεκατομμύρια τώρα γι' αυτό. Δεντράκι, μέσα, πέφκο, Να μυρίζει. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε θέματα Τι έγινε. Έχουμε θέματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάθηκε το ριζοσπαστική Όχι. Το αριστερά. Όχι. Έπεσε κάτι, τι. Τίποτα. Ο Κούλογλου που είναι ευρωβουλευτή. Τι, τι, τι. Δεν βγήκε αντιπρόεδρο. Δεν βγήκε, δεν βγήκε. είναι πέρα και ο Πώ θα Θέτει θέμα για τον Πολάκη Κούλογλου. <laughs> δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό του. Ότι αν δεν υπήρχε ο κύριο Πολάκη, η, η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να τον, να τον εφεύρει. Και αυτό. Ε, διότι σε κάθε δύσκολη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας πετάγεται ο κύριος Πολάκης, κάνει κάτι ε, αλλά με το, και με τον τρόπο ιδίως που το κάνει αλλάζει το πολιτικό παιχνίδι. Έχω πει και στην εκπομπή σας ότι ο κύριος Πολάκης έκανε μια πολύ επιτυχημένη εκλογική εκστρατεία του κυρίου Κιμπουρόπουλου, του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας τον οποίο το, τον έφερε πρώτο πάνω και από το Μεϊμαράκι με 600.000 σταυρούς γιατί του έκανε μια επίθεση που δεν, δεν έχει κανένα λόγο πριν από τις ευρωπαϊκές του. Εδώ ωραία περνάνε και ο ευρωβουλευτής του κόμματος θέτει θέμα για βουλευτή του κόμματος. Μπώς είναι πράκτορας ο Πολάκης. Α? Ο Πολάκης ή ο Κουλούγλου. Ο Πολάκης. Μήπως είναι πράκτορας των δεξιών. Δεν μήπως ξέρω. τον έχουν εφεύρει. Δεν ξέρω. Ε, αλλά όντως είναι χρήσιμος. Ότι είναι χρήσιμο για τη δεξιά και. Τι πω πάει στι 500 καμπινέδε εκεί, στα 500 τετραγωνικά με 15 καμπινέδε το μικρό. Δεν <laughs> <laughs> <Στην> ξέρω. <βάση, laughs> στη βάση, τη σούδα <laughs> που του φέρνει στο σπίτι. <laughs> που λέει, θα I have a house from here. <laughs> ο Κυριακό. <laughs> δεν ξέρω. Αυτά τα λέω ο Κούλογου, δεν τα λέμε εμεί. Για τον το Πολάκη. Το έπρεπε, και ναι. είπε και άλλο. Θέτω ερωτήματα όμω. Πρότεινε εμέσω να διαγράψει τον Πολάκη με κάποιο τρόπο, όπω έκανε με τον Γκούρουμπλι. Θεωρείτε ότι έχει έρθει η ώρα του Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά το φαινόμενο πολάκι; Νομίζω ότι ο, το, το, το πόντο που θα αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας Είναι φυσικά δουλειά του Αλέξης Τσίπρα Και αυτό δεν μπορώ να του να το προτείνω κάτι Ως δημοσιογράφος θα έλεγα Ότι εδώ και πολύ καιρό ο κύριος Πολάκης κάνει ζημιά Στον, στο ΣΥΡΙΖΑ και θα έπρεπε να είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Όχι αναγκαστικά από τον Τζίπρα τον ίδιο, αλλά από τα αρμόδια Αντίστοιχα όργα... του κυρίου Κουρουμπλή, α πούμε. Ναι. Αν, αν ο κύριο Πολάκη δεν καταλαβαίνει, επιμένει να μην καταλαβαίνει ότι με αυτά που, ε, που κάνει κάτι ζημιά μα... στο ΣΥΡΙΖΑ, κάπω πρέπει να επιληθεί το πολύ... θέμα. Αυτά τα πολύ ωραία. Αυτό που λοιπόν... όταν έχουν στερέσει τα επιχειρήματα που μα ενοχλεί ο Πολάκης που καπνίζει, που πάει στην ταβέρνα του, ένα, δηλαδή. Το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πολάκης. Δηλαδή, <laughs> το είπες, Πολάκη. Δηλαδή η αριστερέψη είναι πρέπει... τα επιχειρήματα <laughs> <laughs> για το ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> το Πολάκη δηλαδή πρέπει να διαγράψει ο Τσίπρας ή ο Τσίπρας να διαγράψει. Ποιο έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ που έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δέκα Πολάκη να διαγράψει, δεν αλλάζει τίποτα. Μεγαλύτερη ζημιά ποιο έχει κάνει. Είναι ο Πολάκης ή οι πολιτικέ που αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ. και ότι δεν μπορεί να πάρει τα πάνω του το κόμμα με τίποτα από εκεί και πέρα, παρά τα όσα κάνει, παρά τις μερσεντές που βάζει τα διεμιστικά. Εντάξει, το πολεμάνε παρά, παρά, και παρά. τα κανάλια με τον Ανδρουλάκη, είναι η αλήθεια με τις ψεύτικες δημοσκοπήσεις, αλλά όπως και να έχει, δηλαδή, το σφύρο θέλει να γυάσει και δεν. Δεν δηλαδή, μπορεί, έχει, Φθέ, Θέλει να κάνει αντού, νιώσε τα παλιά. Φταίνει τα κανάλια. Όλα καλά και αυτά τα κανάλια. Ναι, ναι. Okay. Γιατί και πριν το 2015 του πολεμούσαν τα κανάλια, αλλά πήρα 18%, μετά πήρε 36%, στο δημοψήφισμα με 61%, του πολεμούσαν τα κανάλια και πιο χοντρά από τη σήμερα. Παρ' όλα αυτά... Ε, είχε... Ναι. Τότε κάπνιζε ο Πολάκης, τότε ήταν τα τσιγάρα. Δεν τον είχαμε δει να καπνίζει. Ναι. Τέλο πάντων, βλέπω εδώ ένα, επειδή πριν για τους, τον αγιασμό στα Ραφάλ από ιερεί και τα λοιπά, Μητροπολίτε και, και Αρχιμανδρίτε. Βλέπω ανεβάζει ένα στο Twitter. Τι? Ένα σημείο δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχει σημασία. Φωτογραφία Ινδυάννη του Βέλνου Του, του Άγιο. Ναι, που περπατάει εκεί με κάποιου. Με κοστούμια και δίπλα ένα ιερέα, Αρχιμανδρίτη, Μητροπολίτη. Να το. Μπορεί να το Δεν λέει κάτι. Όχι, είναι, είναι παπά, οριστεί. Δεν λέει κάτι Θέλω να πει μάλλον ότι τι τα λέτε εσείς αφού και η δική σας πλευρά ναι, με την έτσι. τόσο ευρία έννοια, εμείς και ο Βελουχιώτης το ίδιο κάδρο η δική σας πλευρά αυτοί οι παπάδες τότε, μάθε αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί ακροατροί και ακροατοί ήταν στο ΕΑΜ, είχαν μπει στο ΕΑΜ, δεν, δεν είπε κανεί όχι στους Ιερείς υπήρχαν και μητροπολίτες ελάχιστοι Και οι ιερεί, ο λαϊκό κλήρο, που έπαιρναν τα όπλα, κρατούσαν όπλο για να απελευθερωθεί η πατρίδα από του ξένου, από το ζυγό. Και η πλειοψηφία των Μητροπολιτάδων, όπω και του πολιτικού κατεστημένου τότε, ήταν με το ζυγό. Mm. Ήταν ο ζυγό. Κανονικά. Ε, οπότε, τι σχέ... και, και έτσι να έγινε. Τι έχει σχέση έγινε πριν 70 τόσα χρόνια με το τι οι καραγκιουζουλίκια κάνουν τώρα. Και εσεί τα ίδια κάνατε. Έλα. <σχελίδε> <σχελίδε> έλα. Στη Βάρκυσα, δεν πήγανε στη Βάρκυσα παπάδε, να τα βλογίσουνε. <σχελίδε> Όχι. Δεν πήγανε παπάδε. Είδα πολλού μουσάτου. Δεν ναι, ήταν παπάδε. Παπάδες Είχαν και καριφισεκλή για νόμιζα των Αγιοτούρε. Ξέρω εγώ. Ο Σαράφη που ήταν, νομίζω, δεν είχε μουσεί. Αν θυμάμαι καλά, δεν είχε μουσεί ο Σαράφη. Τέτοια σου στέλνουν, δεν σου στέλνουν ευχέ τέτοια που γιορτάζει και όλα αυτά. Νομίζω, Όχι, πούνετε, δεν μουσεί. Έχουν στείλει εδώ κάτι ακροατέ, αλλά δεν πειράζει. Γιορτάζετε αυτά. κουμούνια. <laughs> <laughs> Γιορτάζεται. Μη μικροαστικά. Εσεί λέτε δεν πει, μικροαστικά. Δεν Α, πιστεύετε τώρα είναι... ξαφνικά για να πάρουμε τα δώρα. Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Τι δωρό, μου έκανε. Η αγάπη είναι το μεγαλύτερο oh. δώρο. Βλακίε, Βλακίες. κάτι να μείνει. Αγκαλιά, να τη μα δείξετε. Oh, όχι, με COVID, μακριά. Ναι, διαδικτυακή αγκαλιά. Θα σου στείλω hack ah, ή emoticon. Αυτό, ναι, ναι. ναι. εντάξει. Αυτό ένα, νοιάζομαι, θα σου πατήσω κάτω ah, από μια. Πάρα πολύ σημαντικό. Να Τα δώρα σήμερα είναι πιο συμβολικά. Δεν είναι τα υλικά αγαθά. Και εγώ γιατί σου κάνω δώρο κανονικό. Δεν θυμάμαι. Ο ένα συμβολικό, άλλο κανονικό. Γιατί <Ρετί> είσαι εσύ που είσαι θύμα του, του, <σταναλωτισμού> του, όρα, του καπιταλισμού του Άδωνη και χαίρονται οι Αδόνιδε. Είναι τα καλά του καπιταλισμού αυτά yeah. που λέγαμε. Αλλά έχει και αδικίε, το έχει ο ο Να μια αδικία. Εγώ σου πήρα κανονικό, εσύ μου στέλνει βλακή από το. και η και Δεν είναι βλακή, είναι συνέστημα, είναι σίγουρο. Δεν θέλω. οι άνθρωποι, αποξενωθήκαμε. Τι άλλο θα πει για να δικαιολογήσει το πόσο γύφτος είναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ρωμά. Λοιπόν. Ε, στέλνει εδώ ένας ακροατής ένα μήνυμα που λέγαμε πριν για τα λεφτά που δίνουμε στο ΝΑΤΟ και πώς απάνε για εξοπλισμούς Λέει το 2000 από τον προϋπολογισμό δώσαμε 3,5 δις στο ΝΑΤΟ mm. Το 2001 5,4 δις και φέτος 6,4 δις όλα αυτά για τον εξοπλισμό και για το ΝΑΤΟ για όλα μαζί Για να πηγαίνουμε, να, κάνουμε, να πηγαίνουμε παντού στον κόσμο να κάνουμε εγκλήματα γιατί φεύγει και για την Αφρική Η <Εί> αποστολή που μετά τη Γαλλία πήραμε τα Ραφάλ, τα πληρώσαμε τα Ραφάλ και τις μπελαρά ή μπελάρα που λέει ο Τσίπρα, τι φρεγάτε και αυτέ τι πληρώσαμε. Και θα πάμε και στέλνουμε στρατό στην Αφρική. Ωραία. Όταν το στείλει, για να το στέλνουμε. Να τον κάνουμε εδώ τι. Στα σύνορα. Να πάει στη συγκρού να ανοίξει την Στα κίνηση. σύνορα τα δικά μα. Ωραία. Στα σύνορα, κατευθείαν. Όχι να πάει εκεί η Φυσότη Γαλή. Μπουργκίνα Φάσο τα σύνορα. Είπε ο Μπιτσοτάκη Θα στείλουν εδώ αν έχουμε θέμα εμεί με την Τουρκία. Αυτό είναι λαϊκό επιχείρημα. πια. Βλέπει τι σαν επιχείρημα. Δεν αλλά ξέρω, πιάνει. αλλά δεν του έχω δει και ποτέ. Δεν, δεν είδα ένα να γράφει Μπουρκίνα, Fashion Express. Κάτι. <laughs> κάτι. Σωστό. Είπε ο Γιάννη ότι θα πηγαίνουν, λέει, τα Ραφάλ μαζί με τι φρεγάτε δίπλα-δίπλα θα, θα συνδράμουν μαζί. Πώ θα είναι... πάει. Το ένα είναι στο νερό. Σταμάτα μου. Επειδή είναι γαλλική κατασκευή έχουν μια συμβατότητα μπελαρά και Ραφάλ. Εντάξει, είναι περίθρε. Έχει μπλουντούθ, τι είναι. θέλω να σου εξηγήσω, κάνει. Αν από χάνει το σήμα και δεν πάει, κάνει ένα Συντονίζονται μαζί και είναι μια ακόμα αποτρεπτική επιπλέον ε, ικανότητα. Το, τι πει. Άρα δεν υπάρχει λαμόγια, δεν υπάρχει μίζα. Και αυτό το πήραμε του Γιατί αν πέραμε το ένα γερμανικό, το άλλο θα Ιτα... ιταλικό, θα ήταν ασύμβατα. Αν δεν είχαν πάρει τα υποβρύχια και γέρνανε. Να. Τσοχατσόπουλου που τα είχε πάρει. Και γέρνανε λίγο. Ένα... πήρα ο... τα στραβά. Ο Βενιζέλο δεν τα είχε παραλάβει, νομίζω. Όλοι αυτή. Δεν ξέρω. Κα... Καλά, τα ίδια είναι αυτοί, Σε είναι. κάθε έναν είχε μια παραγγελία και ένα υποβρύχιο που γέρνει. Τα πήραμε όμω. Γιατί ήταν κυμπάριδε. Γέρνει, γέρνει. Φέρνει και, και USB μέσα. Θύρα. <laughs> Γιατί εκεί θα είχε βάλει το στικάκι, δεν το χάναμε. Μια και έτσι. Το τσάμι υποβρύχιο πώς. και δεν είχε. Δεν είχε. Μήπως τίποτα. Με τζάκ, με μίνι τζάκ. Ήταν. Με ογκζίλιαρι. Με σιντί. Με κόμι χειρότερο. Κασέτα. Σε κασέτα. Κασέτα. Τάκ, τι μάσισε την κασέτα, τέλειωσε ο πόλεμο. Έπρεπε να πει αυτό ο Βενιζέλο. Τι <laughs> ο είχα μεταγράψει σε κασέτα Τίποτε, το σπιτάκι. Όχι και το μάσισε. Και δεν τέλειωσε. είχα ένα στυλό μπικ να την γυρίσω. <laughs> <laughs> Τέλο. Τι ωραίε κοινότητε κάναμε τότε, παίρναγε η ζωή μα. <laughs> Πού είναι το πίσω να μα ακούει κανένα κοσάρι τώρα. <laughs> πί, τι μπικ, τι, τι μπίκ, κασέτα, τι μάσισε. <laughs> <laughs> τίποτα από όλα αυτά. Καστάει ένα USB με ένα στυλό, ξέρω εγώ, pilot κάτι. Πού μπαίνει. Στην κασέτα έμπαινε, στο USB δεν έμπαινε. Ναι. Λοιπόν, στην κασέτα χωράει στο USB. Στο κλίμα αυτού του μηνύματο του Ακροατή, αυτό που είχαμε φτιάξει παλιότερα, του Μπρέχτ, ναι. το 1939 έχει γραφτεί, ισχύει σήμερα απολύτω, εμπλουτισμένο με τα νέα δεδομένα. Αυτή που αρπάνε το από το τραπέζι, τη λιτότητα. Αλλά οφείλω να είμαι πολύ συνεπής, ρεαλιστή. και συνετός στην ελληνική κοινωνία, για το τι έχετε τα επόμενα χρόνια. Σωστό. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα ζητάνε θυσίες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, οι θυσίε του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο.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 Να αφήσω. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα να το πω απλά. Λέν πως η τέχνη να κυβερνά στο λαό. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω. Οικονομικό θαύμα. Είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Τα έχουμε προτείνει άλλωστε. Που το φαΐ από το Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνε ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Κηρύχνουν τη λιτότητα. Οι Έλληνε δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. Οι Έλληνε πολίτες μοιράζονται τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Τα φάγαμε όλοι μαζί Ζητάνε Ευρώπη Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα Μπορείτε να μου πείτε αν τους κόψουμε και τις χρώσει πώς θα ζήσουν οι τράπεζες Ζητάνε Να υπηρετήσουμε τους λίγους Αυτοί που αρπάνε Το ψωμί Από το τραπέζι Λοιπόν η δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε Τη λιτότητα Αυτοί το φαίλιο από το τραπέζι και ρίχνουν την ελπίδα τη Ευρώπη. Κυρίχνουν μια ανάκαμψη από την οποία θα ωφεληθούν όλοι. Κυρίχνουν μεγαλύτερο πλούτο για όλου. Κυρίχνουν τη λιτότητα. Από το 1939 είναι η στοίχη. Ωραία. Η παρέμβαση πιο πρόσφατη. Καλά, η, η παρέμβαση η μας. βάλαμε, ναι, δεν mm. το έχουμε παίξει κατά κέντρα. Για να το φέρνουμε στους στο βάλαμε... σήμερα, τους βάλατε στο ίδιο καζάνι, λες και είναι όλοι οι ίδιοι, αν είναι δυνατόν. Η απάντηση. Ναι. <laughs> λοιπόν, αυτή Στα επόμενα θέματα τη επικαιρότητα. Όχι, τελειώσαμε. Φτάσαμε στο τέλο και επειδή έχουμε εδώ γιορτή, ονομαστική μπράβο. εγώ δηλαδή. Να σα κεράσουμε ένα τραγούδι. Πάντα και... απλά, ρε παιδί μου, πάντα απλά. Εξάρεσαι. Το έπαλε στο χέρι μου. είναι και εξάλεπτο. Α, Δεν έβαλε ένα δίλεπτο, τρίλεπτο. Ας, είναι. Είναι Καμπανέλη, είναι Θοδωράκη, είναι Μαρία Φαραντούρ, είναι Αλκίνο Ιωαννίδη και Πορτοκάλογλου και Μόρφη από την πρόσφατη εκπομπή του μουσικό κουτί που είχαν τη Φαραντούρ και τον Αλκίνο. μα αυτό σας αποχαιρετούμε. Η εκτέλεση είναι καταπληκτική. Η ενορχίστρωση του δίσκου από κάτω, ο δίσκος είναι ο ενορχιστρωτής και ο μουσικός, είναι εκπληκτική. Και έτσι είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε. Γεια oh, σας. Ωραία, χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε. For days, to